Τι να μοιραστώ και σου ζητάω βοήθεια. Και τρεύομαι γι' αυτό, πως τρεύομαι για αυτό. Για μια ακόμη φορά, το δίκτυο ελεύθερων βαντέρας Σπάρτοκος φιλεξενείται από τους συναγωνιστές του πλατεία Radio 3 και παρουσιάζει με εκπομπή με θέμα το νέο νομοσχέδιο της θητεία της μουσικής διαλέγει ο Παναγιώτης Παφαδρομανολάκης. Στρατές. Στη διαρκή Επιτροπή Εθνική Άμυνα και Εξωτερικών Υποθέσεων τη Βουλή συζητήθηκε στι 13 και 14 Ιανουαρίου το νομοσχέδιο τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για το στρατό με τίτλο Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλικών, μέτρων προσωπικού και άλλε διατάξει. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που έχει σαν στόχο να εντείνει την εργασιακή εκμετάλλευση των φαντάρων, πολιτών με στολή και να αυξήσει τη μιλταριστική καταπίεση τη νεολαία, με στόχο την ένταση τη πενταλιστική δράση καπιταλισμού στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Στα πλαίσια του ανταγωνισμού του με το τουρκικό κεφάλαιο. Επικεντρώνουμε την ανάλυση μα σε 13 βασικού άξονε του νομοσχεδίου για την υποχρεωτική στράτευση που κατέθεσε φνεδιαστικά η κυβέρνηση μέσα στις γιορτές. Η κυβέρνηση Ριζαναντέλ για μια ακόμη φορά απέδειξε πόσο ίδια είναι με τι προηγούμενε μνημονιακέ κυβερ... κυβερνήσει του Μπασόπου, Νέα Δημοκρατία, τη Μάρφη του Λάου, καταθέτοντα φνεδιαστικά το βράδυ τη Τρίτη και Δευτέρα. Δεκεμβρίου και θέλετε να απολάβει τι όποιε αντιδράσει τον Μοσίου του Ππουργού Άμυνα. Η ανάγκη τη κυβέρνηση Αριδιά και να επιβάλει τι εκφρικέ προ την ολία ρυθμίσει αποκαλύπτεται επίση από το γεγονό ότι ο Υπουργό Άμυνα πάνω καμένου και ο αναπληρωτή Υπουργό, Δημήτρη Μίτσα, δεν έκαναν διάλογο, δεν ρώτησαν κανένα διάλογο, δερώτησαν κανένα. Απλώ ενσωμάτωσαν τι απαιτήσει του λετουργικού κατευθυντού και προχώρησαν σε ρυθμίσει που εξερευτούν τι ανάγκε οργανική ένταξη των στρατηγμένων στα πολεμοκάπια σχεδιά του. Βαρύτατη ευθύνη για όλες αυτές τις εξελίξεις έχουν και στελέχη της ΛΑΕ, όπως ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Άμυνας, Κώστας Ίσυχος, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη συγκρότηση του Ελληνικό Νομοσχεδίου από την προηγούμενη θέση του στο ΣΥΡΙΖΑ και στο Υπουργείο Άμυνας.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 And hatred to mankind Poisoning their brainwashed minds Κύριοι το νομοσχέδιο για την ε, θητεία δεν είναι μόνο του, είναι η αρχή. Πρόκειται για μια συνολική αλλαγή που συνδέεται με τι υπερχόμενε νομοθετικέ ρυθμίσει για την αξιοποίηση τη περιουσία των ενόπλων δυνάμων και την πολιτική βιομηχανία, και συνδέεται επίση με τι σκέψει του Πάνου καμένου για τις στράτευση των γυναικών. Σε μια πρώτη προσέγγιση λοιπόν του νομοσχεδίου, επικεντρώνουμε τι επισημάνσει μα στα εξή. 1. καταγράφεται σημαντική αύξηση του στρατού στα σύνορα. Αυτή την ανάγκη εξυπηρετεί. Η πρόληψη του νομοσχεδίου για 5 υποχρεωτική θητεία για όλους τους σε μονάδες επιχειρησιακής εκπαίδευσης. Όπως γράφεται χαρακτηριστικά στο νομοσχέδιο, οι οποίοι τεσπίγραφονται στον στρατό Ξεράς με το βασικής και ειδικής εκπαίδευσης τοποθετούνται σε μονάδες επιχειρησιακής εκπαίδευσης στη Θράκη τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου των 12 Ανίσεων της Κρήτης και της Μακεδονίας, καθώς και σε μονάδες προκάλυψης της Μεθορίου της, της Μακεδονίας και της Θράκης. Ο διεθνικός πολιτικός ανταγωνισμός με επίδικοτο Αιγαίο, τον έλεγχο των ενεργειακών κοιτασμάτων και ροών, την αναβάθμιση της θέσης τους στην Ανατολική Μεσόγειο, η άξοδη συμμαχίας Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Αιγύπτου, η συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων στο ευρωπαϊκό πόλεμο κατά μεταναστών και η γνέψη του κεφαλαίου στα Βαλκάνια απαιτούν έναν ισχυρό στρατό και αναβαθμισμένη ποιότητα και προσωπικά εμπλοκή της στρατηγικής νεολαίας. Το δεύτερο τόπο, οποίο επισημαίνουμε, είναι η διατύπηση των ανισοτήτων μεταξύ των όπλων και την αναβαθμμένη συμμετοχή των επέδερων της πολεμικής εργοποίησης του πολεμικού ναυτικούς στους νέους άδικους πολέμους. Καταρχήν, ενισχύεται η πολεμική εμπλοκή της στρατηγόνης Νεολαίας και συγκεκριμένα των ναυτών και των σημεριτών στους νέους βρώμους πολέμους τους και στην πολεμική τους προεγμασία, όπως αυτή καταγράφει το επιληκτό χρονικό διάστημα διάσ των ευρωπαϊκών χωρών και του κράτου του Ισραήλ. Το πολεμικό ναυτικό, το οποίο τα πολεμικά πλοία επαφέουν ξανά τα τελευταία χρόνια, έφερε, παίζοντα σημαντικό ρόλο στι αποστολές περάσπιση του Φερόντων και των Φουκουσών, όπως παραδείγματο χάρη στη Σουμαλία, στι εκστρατείες κάποιων Μεσόγειο, αλλά και στις άλλων κομβικών υπηρεσιών. Επίσης, των σμηντών και των αυτών. Καθώ οι άγραφε άδειε OFF όπω ονομάζονται αποτελούν και προνόμιο των πιο προνομιούχων, αλλά και εξαγορά συνειδήσεων. Και αξίζει να επισημάνω ότι μεγάλη πλειοψηφία των μονάδων του ναυτικού χαρακτηρίζεται ω παραμεθόριο, ενώ άγραφε άδειε OFF προβλέπονται για όλε τι μονάδε της πολυεμικής αργοπορίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ενώ στα χαρτιά η θητεία του πολυεμικού ναυτικού και την πολυεμική αργοπορία είναι μεγαλύτερη των 9 μηνών. Με την αντίστοιχη του στρατού ξηράς, στην πραγματικότητα οι σμηνείτες και οι ναύτες κάνουν μικρότερη θητεία εξαιτίας των άγραφων αδειών. Επίσης, καταγράφεται μια ένταση της οικονομικής εκμετάλλευσης των φαντάρων. Οι έφεδροι στέλνουν τις μεπεραιτήσεις στους παραμεθόρειου και υποβάλλονται σε ένα τεράστιο εξόδιο κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής στράτευσης, ενώ αμύβονται μόλις με 8,9 ευρώ μοιραίως. Παράλληλα, οι φαντάροι είναι και τα μεγαλύτερα θύματα των περκοπών, είτε στις δαπάνες μονάδων, είτε στις προβλέψεις των λειτουργικών α οι συνάδελφοι αναλαμβάνουν κλειστικά το κόσμο τα και βάζουν από την τσέπη τους για να φάνε, να ντυθούν, να εξασφαλίσουν την υγιεινή των μονάδου. Το νομοσχέδιο για όλα αυτά δεν προβλέπει τίποτα. Επίσης, να επισημάνουμε την ε, τρομερή ένταση της εργασιακής εκμετάλλευσης των στρατομένων και του διαχωρισμού τους. Το Υπουργείο Άμυνας όχι μόνο διαφορεί για τα τεράστια προβλήματα των υγειονομικών υπηρεσιών του στρατού, καθώς υπάρχουν ολόκληρα στρατόπεδα χωρίς γιατρό ή κέντρο εκπαίδευσης με έναν έφυγο γιατρό, αλλά επίσης περιφρονεί τους κατοίκους των αναγκωτικών περιοχών με το να ορθωθούν τους στρατημένους γιατρούς να κάνουν το αγροτικό της κατηλιές της θείας. Καλύπτω ταυτόχρονα θέση εργασία αφού προηγουμένω έχει ψηφιστεί στα μνημονιακά χρόνια η υποχρεωτική διάσταση του αγροτικού ώστε να εξασφαλιστεί η μάζα φτηνών ανεδίκευτων γιατρών. Δηλαδή, έχουμε ταυτόχρονα εργασιακή εκμετάλλευση, κάλυψη θέσεων εργασία, περιφόρων τη υγεία και τη ζωή φαντάνων και κατοίκων. Επίση, βάζουν και του δικηγόρου να κάνουν δωρεάν την πρακτική του άσκηση κατά τη διάρκεια ενώ στο ιδιωτικό τομέα θα αμύγονται. Δεν τυχαίο. Ότι για πρώτη φορά διαχωρίζουν του φαντάρου με αυτόν τον τρόπο, βάζοντα ω κριτήριο και σαν προνόμιο αναγνωρίσιμο ότι η συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία θα δικαιούται και θα έχει δυνατότητα να μην χάνει τον χρόνο τη θητεία, αλλά να τον αξιοποιεί για να κάνει την πρακτική τη άσκηση. Αυτό ταυτόχρονα θα είναι το πρώτο βήμα προκειμένου μια σειρά φοιτητέ φαντάρι. Ε, οι οποίοι λόγω της ε, επαγγελματική του ε, κατεύθυνσης ε, ακολουθούν σπουδές οι οποίε προβλέπουν πρακτική άσκηση θα έχουν τη δυνατότητα σε εισαγωγικά να, ε, να προσφέρουν δωρεάν εργασία κατά τη διάθεση της θητίας τους. Ε, όλα αυτά τα λέμε γιατί όχι μόνο καταγράφεται ένα τεράστιο διαχωρισμός των πατάρων ανάμεσα στο μορφωμένο και επαγγελματικά καταρτισμένο προσωπικό το οποίο θα αξιοποιείται επαγγελματικά και εργασιακά με αυτόν τον ε, Τρόπο, αλλά ταυτόχρονα θα διαχωρίζεται από τις υπόλοιπες ε, κατηγορίες εργαζομένων παύλα ε, φαντάρων οι οποίοι ακριβώς επειδή δεν έχουν αυτές τις επαγγελματικές και εκπαιδευτικέ δυνατότητες και θα θεωρούνται η πλέμπα των ε, μονάδων στι στις των οποίων θα πέφτουν όλες οι αγκαρίες, οι σκοπιές και όλη αυτή η ιστορία. Όλα αυτά τα γιατί η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί ότι οι στρατιώτες δεν θα πέφτουν θύματα εργασιακής εκμετάλλευσης. Θυμίζουμε ότι οι στρατιώτες ουσιαστικά έχουν αναλάβει να καθαρίζουν τις αχτές στην εβδομάδα εθελοντισμού όπως ισχυρίζεται το Υπουργείο Άμυνας, όταν από το Μάρτιο και μετά ουσιαστικά αναλαμβάνει να καλύψει τις ανάγκες ε, των ε, δήμων στον καθαρισμό των ε, αχτών αλλά και την τεράστια υποντάλληση που υπήρχεται μέσα στην ε, στρατιωτική θητεία από το ίδιο το στρατό ουσιαστικά έχοντας τους ε, φαντάδους σε υπηρέτε στι λασικές αξιωματικών και, και στι στρατιωτικές κατασκευνώσεις. Πρόκειται για την απόσπαση χιλιάδων φαντάρων από τις μονάδες της παραμεθορίου οι οποίε σήμερα και τα κενά τα οποία παρουσιάζουν στην συγκλώτησή τους, παρουσιάζονται σαν οι απαραίτητες ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν, το οποίο εννοείται να αυξηθεί η θητεία, είτε να γίνει η στράτευση των γυναικών. Μία άλλη επίση παράμεζο που πρέπει να δείξουμε είναι με ποιο τρόπο καθορίζεται η επάνωση των μονάδα. Ο πάνω Καμένος και το στρατιωτικό κατεσμένο ουσιαστικά μιλούν για πολεμική επάθρωση των μονάδων όταν λένε ότι θα πρέπει οι μονάδες να έχουν συγκρότηση της τάξης του 95%. Ουσιαστικά δηλαδή ο στρατός, όπως γνωρίζετε πολύ καλύτερα και από εμάς, έχει διαφορετική συγκρότηση κατά τη διάρκεια των, ε, της περίοδου ειρήνης η οποία φτάνει το 60 με και πολύ περισσότερο ε, αυξάνει τις δυνάμεις του περίοδου του πολέμου φτάνοντα αυτά τα νούμερα τα οποία απαιτεί ο Πάνος Καμένος. Άρα δεν είναι γενικά και αόραστα οι ανάγκε του στρατώ αυτή τη στιγμή που πιέζουν για αυτές τις αλλαγές αλλά είναι οι συγκεκριμένε πολιτικές τις οποίες εκπροσωπεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και η κυβέρνηση ΣΥ� Αυτέ τι καταστάσει και πιέζουν για την λήψη των μέτρων. Είναι επομένω τεράστιο λάθο να εκτιμηθεί ότι πρόκειται για ένα νομοσχέδιο καθαρά διαχειριστικού τύπου, γιατί ουσιαστικά το νομοσχέδιο, όπω έγραψε η Αυγή, από την πρώτη στιγμή είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο επικεντρώνεται στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Η κυβέρνηση Ριζαναντέλ με το νομοσχέδιο για τη στράτευση επιχειρεί να διαλύσει ουσιαστικά την εργατική τάξη και να κάνει αδύνατη κάθε συλλογική διεκδίκηση. Το άνθρο 10 έχει ειδική πρόβληψη για τις πιστοποίησεις μοριοδοτήσεις όσων προσφέρουν εθελοντικά πάντα δωρεάν εργασία. Και εθελοντικά γιατί καταλαβαίνετε τι σημαίνει εθελοντισμό στο στρατό. Φανταστείτε σε μια χώρα με ένα εκατομμύριο ανέργους, τι εμφύλιοι της τάξης και τι πρωτόγνωρη όξιν στον δεγονισμό μεταξύ των εργαζομένων σχεδιάζει την ξεσπάσει. όταν... 35 με 40 χιλιάδε φαντάρι ετησίω θα διεμβολίζουν με τα μόρια του τη διεκδίκηση εργασία, υποχρώνοντα όλου, άνδρε και γυναίκε, να αναζητήσουν από άλλε πηγέ προσφέροντα δωρεάν εθελοντική εργασία όπω λένε, μόρια. Το στρατηγικό νομοσχέδιο θα έπρεπε να σημαίνει ήδη συναγερμό για όλα τα εργατικά σωματεία, για όλου του φοιτητικού συλλόγου, όλη την αριστερά και τα κινήματα. Το στρατηγικό νομοσχέδιο είναι αιτία κοινωνικού πολέμου για τον κόσμο τη εργασία. Essentially, you're saying, don't you feel it, that a healthy society must stop at nothing to itself itself? Yes, I'd have to agree. Κρατές. Ο φαντάρος γίνεται λάστιχο και αυτό αποτυπώνεται στις αποσπάσεις, όπου βλέπονται τα εξής. Η αποσπάση οπλιτών δεν μπορεί να περιμένει 30 μέρες καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας, που επεκτείνεται 15 ημέρες κατόπιν το ληνικό της του αρχηγού του γενικού δηλαδή ουσιαστικά για 1,5 μήνα. Η διάθεση οπλιτών σε διαφορετική μονάδα από την υποθέτηση έχει διάρκεια έως 15 ημερών καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας, συνολικά και νομιτικά, σε περίπτωση που ανάγκη ανάγκης δεν καλύπτει με τοποθέτηση έτσι ουσιαστικά καλύπιζε το Υπουργείο για να αποσπάει κόσμο από τις μονάδες παραμαθωρείου και να τις στέλνει για μήνες να δουλέψουν στρατηγικές εγκατασκηλώσεις κάνοντας τον υπηρέτη στους στρατηγικούς για να κάνουν δωρεάν διακοπές. Επίσης να επισημάνουμε ότι δεν δίνει καμία αύξηση στο μισθό δουλου των φαντά που σήμερα είναι στο επίπεδο των 8,7 ευρώ. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για μείωση θητείας παρά το γεγονός ότι υπάρχουν δυνα και, παρά το γνώστο ότι όλα αυτά είχαν, ε, τα είχαν υποσχεθεί προεκλογικά, η κυβέρνηση, παρά τις υποσχέσεις, δεν αυξάνει το μισό του φαντάζομαι. Ο κάθε συνάδελφος που αμείβεται με 8,7 ευρώ μηνύως, πρέπει να καταβάλει το τεράστιο κόστος το 2,5 με 3.000 ευρώ που κοστίζει υποχρεωτική στράτευση. Mm. Την ευθύνη για την κατάσταση αυτή και τη σοβαρή έμειση φορολόγηση λαϊκής οικογένειας παίρνουν αποκλειστικά οι μνημονιακές που έκοψαν τις καταστάσεις της είναι πραγματικά εξοργιστικό η κυβέρνηση Ριζανεάν να δίνει επιδόματα παραμυθωρίου στου στρατιωτικού που σχεδιάζει εφαρμο... επίση την εφαρμογή τη απόφαση του Συμβουλίου τη η οποία προβλέπει την επιστροφή των χρημάτων που περικόπηκαν λόγω μνημονίου από τι αμοιβέ των του βαθύου κράτου, δηλαδή του δικαστικού, του αστυνομικού και του στρατιωτικού, και μόνο. Μόνο αυτοί δηλαδή έχουν την απέτηση να πάρουν τα λεφτά του πίσω. Φυσικά για να όλοι σε εμά και να επιβάλλουν παραμοσχάριτα. Στου ίδιου εξασφαλίζει τη δωρεάν μετακίνηση και πάλι μόνο στου στρατιωτικού, φορολογώντα του φαντάρου ταυτόχρονα και αρμόζοντας μα τόσα χρήματα για να αιτήσουμε υποχρεωτικά σε ένοπλε Η σύγκριση με τις προβλέψεις των σχεδίων για του στρατιωτικού προκαλεί οργή και αγανάκτηση. Το επίδομα εξομάλυνση μισολογικών διαφορών αξίζει να περιγραφεί καθώ ορίζονται εξή. 106 ευρώ για όλου του εν γέννη 160 ευρώ για τους άγαμους χωρίς τέχνα, 213 ευρώ για τους έγκαινους και τους διατηρούνται σε χειρία. 213 όταν πρόκειται για σύζυγους που τελείωσαν σε διάσταση ή διασυγμένος ή άγαμους που έχουν τέχνα για τα οποία δικαιολογείται η καταβολή. Όλα αυτά τα επιδόματα, αν ε, προσμετωθούν, μας δίνουν ένα ποσό της τάξης του 1,1 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Άρα, ενώ καταγράφεται όλη αυτή η αύξηση στους μισθού των στρατιωτικών, στους φαντάρου δεν δίνουν και μία δραχμή. Αξίζει να επισημάνουμε επίση ότι μόνο οι στρατιωτικοί, το τελευταίο χρονικό διάστημα, ήταν αυτοί που πήραν αύξηση. Το λένε αυτό γιατί, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Άμυνα, αποφασίστηκε να χορηγείται. Ε, η ανταμοιβή των στρατιωτικών ε, για τις ε, μέρες που ξεπερνούν το, για τις του τους υποχρώσεις ή για τις εργασίες, ε, τις ε, γιορτές ε, και τα σαββατοκυριακά Σαφώς και πρόκειται για μια δίκαιη ε, αμοιβή. Το θέμα όμως είναι ότι τα δίκαια, το δίκαιο των ετοιμάτων αναγνώριζεται μόνο στους στρατιωτικού και μάλιστα την ε, ε, εποχή που κατακλέβονται και διαλύονται όλα τα ασφαλιστικά δικαιώματα των ασφαλισμένων. Φυσικά θα περίμενε κανείς από μια αριστερή κυβέρνηση να ρίξει μια ματιά στους λιγότερους προομήγους και αυτή είναι η φαντάρι που επαναλαμβάνουμε ότι αμείβονται με 8,7 ευρώ μηνύως και για αυτούς δεν προβλέπεται ούτε ένα ευρώ. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were eight and you had bad traits, you'd go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, bad boys. What you gonna do? Oh, what you gonna do when they come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 Get your no-pee. Κρατές. Άλλα σημαντικά στοιχεία του νομοσχεδίου είναι η εκδίκηση των δικητών και η τιμωρία των φαντάρων. Επίση, το γεγονό ότι δεν κλείνουν τα πειθαρχία όπως είχαν υποσχεθεί. Η κυβέρνηση Ριζανελέ, αντί να καταργήσει τη στρατιωτική δικαιοσύνη, αυξάνει το ρόλο τη και μάλιστα μετατρέπει τον δικητή σε δικαστή με νέο θεό αρμοδιότητε. Τιμωρώντα του φαντάρου και επιδιώκοντα την πλήρη υποτέγγιση μα μέσω των ποινών που θα καθορίζουν στη συνέχεια ακόμη και μετάθεσή μα. Καθώς εισάγεται η αρνητική μορφή για τον οπλίτη που υποπίπτει σε πειθαρχικά παραπτώματα. Το επόμενο βήμα είναι να φτιάξουν πειθαρχικά τάγματα. Αφού οι πεινές θα χρωματίζουν τις μονάδες, δίνοντας υπερισσούς σε κάθε βαθμό φόρο. Πάντα η εκμετάλλευση όμως πάει χέρι-χέρι με την καταπίεση. Άλλο σημείο είναι η ένταση της ταξικότητας του στρατού. Η ταξικότητα του στρατού αποκαλύπτεται από τον ρόλο, την αποστολή του και τα συμφέροντα του προπολετή αλλά και τις προβλέψεις λειτουργία του. Που διατηρούν και εντείνουν τι κοινωνικέ ανισότητε. Σε όσα έχουν αναλυθεί μέχρι τώρα, πρέπει να προσθέσουμε την ευαισθησία του πολιτισμού για του 35ου, δηλαδή για όσου είχαν ταξικά τη δυνατότητα να καλοσπουδάσουν και να εργαστούν στο εξωτερικό. Τότε είναι δυνατότητα να εξαγοράσουν τη θητεία ω εξή. Σε αυτήν την ελαστική ερμηνεία τη καθολική υποχρεωτική θητεία. Όσοι σκληρώσουν το 35ο έτος η οικία του, μπορούν να εξαγοράσουν την υπόλοιπη θητεία εφόσον έχουν καταδικεί ή θα καταγόνουν στι και αφού προηγουμένως περαιτήσουν ενόπλωση 20 μέρες, Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Ακροδεξιός Αϊβαλιώτη, ο οποίος με συγκεκριμένου τρόπους προσπαθούσε να γλιτώσει τη θητεία, στη συνέχεια, εμείς είχε υποσχεθεί ότι θα την κάνει όλους τους μήνες, πήγε πριν 20 μέρες και στη συνέχεια εξαγόρασε το υπόλοιπο. Την ίδια δυνατότητα έχουν και όσοι συμπληρώσουν το 35ο έτο τη ηλικία τους και έχουν διατεθεί ή θα διατεθούν σε φορείς του δημοσίου για εναλλακτική υπηρεσία, αφού επιπληρώσουν εναλλακτική υπηρεσία 40 ημερών. Στο στρατό, κατάλληλα, τα άλλα, είμαστε λύση. Άλλη κατεύθυνση που εμεί προβάλλουμε είναι το ζήτημα τη ακύρωση στην πράξη των προβλέψεων για τους φαντάρους που μπαίνουν στο καθεστώ τη κατεξαίρεση μετάθεση. Καταρχήν έχει σημασία να δούμε τη μειέραση των κριτηρίων. Προτεραιότητα για τι τοποθετήσει και μεταθέσει των ποιτών, έναν των πρώινων κριτηρίων που υιοθετούνται είναι οι επιχειρησιακέ και υπηρεσιακέ ανάγκε των νέων. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα ο στρατό και τελευταίο ο άνθρωπο. Τα κριτήρια που εισάγονται διακρίνονται σε υπηρεσιακά, οικονομικά και κοινωνικά και αντικειμενικά όπω περιγράφονται, με καθορισμένη εκ των προτέρων βαρύτητα ώστε ο πλήτη που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια να μπορεί να διεκδικήσει τοποθέτηση στον τόπο επιθυμία του ή αυτό πάντοτε με βάση όμω τι επιχειρησιακέ ανάγκε. Στην πραγματικότητα, όμως, το χόσμο πέφτει της μονάδας του αστικού κέντρων, όχι μόνο ακυρώνει κάθε πρόβλεψη το κατεξαίρεσης μεταθέσεων, αλλά ουσιαστικά επιδιώκει οι φαντάλοι να ζητήσουν να φύγουν με μετάθεση στην παραμεθόρια, επειδή είναι γλιτός Πρόκειται για συντεταγμένη προσπάθεια του Υπουργείου Άμυνας που έχει θέσει ω όριο μεταπτυσμένων φαντάλων στα αστικά κέντρα το 8% αυθέρετα και χωρίς να υπάρχει καμία σοβαρή μελέτη για τι πραγματικές αναγκαιότητες σε ένοπλου στα αστικά κέντρα. Επίσης φίλοι ακροατές καταγράφεται, ευγενική στρατολόγηση των ανεμοτάτων, επίσης δεν καταργούν τα πρόσωπα όπως είχαν προκληρωθεί και δικαιούν να νομοποιούν τις ρυθμίσεις του Ευάγγιλου Βεντζέλη. Το δήμα της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρο. Ήρθετε φαντάριος το Δεκέμβρη του 2016 για να αυξήσετε το στρατό και να πατάξετε συγκεκριμένες πτυχές του, του αντιμινταριστικού κινήματος ή σας κοίσαμε. Γράφει το νομοσχέδιο. Όσοι διατέλεσαν οπουδήποτε ήδη ατελούν σαν υποταξία, κατά την ερμηνεία νόμου αυτού, εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες έχουν κληθεί ανιπότακτοι. Εφόσον έχουν ήδη καταργήσει τις δυνάμεις και εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους, είτε τις εκπληρώνουν ακόμη, ή θα καταγούν προς εκπλήρωσή τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2016. Στην ίδια αριθμή συμμετείχαν και ανιπότακτοι κατά την έναρξη του νόμου. Ομοίω και ανικότερα των οποίων η ανυποταξία διακόπτει την χορήγηση αναβολή. Για τι περιπτώσει αυτέ, εξαλήφεται το αξιόπινο τη ανυποταξία, παραγράφονται οι ποινικέ συνέπειε και διαγράφονται οι διοικητικέ συνέπειε και τα διοικητικά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί και διοριθεί στο σύνολό του. Και σε περίπτωση μερική αποπληρωμή, διαγράφονται το υπόλοιπο ποσό. Οι αντιρρησίε συνείδηση, οι οποίοι διατέλεσαν οποτεδήποτε ή διατρέωσαν κατά την έναρξη νόμου, υπάρχονται σε εν λόγω ρυθμίσει. Εφόσον έχουν ήδη εκπληρώσει την αναλλακτική θητεία, έχουν υποβάλει ήδη ή θα υποβάλουν τα δικαιωτικά για την υπαγοντή τους στις διατάξεις περιορισσιών συνείδησης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και παρουσιαστούν εμπρόσθημα με την αναλλακτική θητεία. Δηλαδή, τα πρόστιμα δεν σβήνονται, νόμιμοποιούνται και μόνιμοποιούνται. Επίσης, όποιος δεν παρουσιαστεί μέχρι το Δεκεμβρίου του 2016 θα πληρώσει κανονικά και τα προηγούμενα πρόσθημα Θυμάται κανείς τις προεκλογικές υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ τότε που μας έλεγαν τελείως διαφορετικά πράγματα. Επίσης, να τονίσουμε το τι συμβαίνει με την εναλλακτική θητεία, αυτήν την άγρια μορφή εργασιακής εκμετάλλευσης. Τι υπόσχεταν ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά τόσο στους αντιλησίες συνείδησης, όσο και σε όλο αυτό το κομμάτι το οποίο εκφραζόταν μέσω της εναλλακτικής θητείας. Άμεση μείωση της στρατιωτικής και εναλλακτικής θητείας στους Κατάργηση επιτροπή ελέγχου συνείδηση, που αποφαίνεται για το αν όποιο δηλώνει αντίρρηση θα πρέπει να πάει ή όχι. Υπολογισμό του χρόνου τη αρωτική θεία ω χρόνο συντάξεων αποδοχών και καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του στρατό. Καταβολή του βασικού μισθού στου οπλίτε. Σύν ρίζα όμω, επί τη ουσία, συνεχίζουν την πολιτική τη Νέα Δημοκρατία και του Πάσου. Το Υπουργείο Αμυνας αντιμετωπίζει τιμωρητικά του και όσους για λόγους συνέδυσης αυνούν το στρατό αλλά ταυτόχρονα και ως πηγή Η Οι αντιλησίες συνέδυσης υπηρετούν εναλλακτική θητία 15 μήνες. Όσοι έχουν εκπληρώσει το 35ο έτος ηλικίας τους, μετά την παρέλευση τριμήνου εναλλακτική θητίας, μπορούν να εξαγοράσουν την υπόλοιπη προς 810 ευρώ μηνιαίως. Παραλληλείς επιχειρούν να καλύψουν πάφυνα τα κενά θέσεων εργασίας στον ΟΤΑΡ. Προωθώντας ότι όσο πλέον εναλλακτική θητεία θα δικαιούται τροφή και στέγη από το φορέα στον οποίο διατίθεται, και εφόσον αυτός αδυνατεί, να του καταβάλει ω αντίτιμο χρηματικό ποσό 223,53 ευρώ μήνες, ίσω με το ποσό που διατίθεται για τη σύντηση, τη στέγαση, την ένδυση και τις μετακινήσεις των πολιτών. Σύμφωνα με τη γεωδορία τη κυβέρνηση, Σιριζάν Ελ, ένας αντιπλησίας συνήθως θα πρέπει να επιλέξει είτε να εργαστεί 15 μήνες στον ευρώ. Στα ακριτικά νησιά με δέλεα 223,5 ευρώ ήταν να υπηρετήσει κανονικά. Αν αυτό δεν λέγεται δουλεία τότε τι λέγεται. Θυμηθείτε, ο αντιλησίας συνείδησης που θα κάνει εναλλακτική θητεία και θα πάνε να την εξαγοράσει θα πρέπει να καταβάλει το μήνα 810 ευρώ. Ο αντιλησία συνείδησης που θα πάει να εργαστεί και στο πλαίσιο της εναλλακτικής θητείας θα πάρει μισθό 223,5 ευρώ.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 Φίλοι ακουρατές, φυσικά η κυβέρνηση δεν είναι κουβέντα για τον ελεύθερο στον δικαλισμό των φαντάρων δεν είναι κουβέντα για το κλείσιμο των άκτων των θροτοπέδων τα οποία είναι εκατοντάδες και βρίσκονται σε λειτουργία μόνο και μόνο για να λειτουργεί το πελατειακό κράτος που συντηρούν οι τοπικοί βουλευτές του Πασό Κοινάς Δημογραφίας του ΣΥΡΙΖΑ και, το να ναι, και να υπάρχουν στρατόπεδα που να δικαιολογούν τον τεράστιο αριθμό των ανώτερων και ανώτερων στρατιωτικών που σήμερα περιλαμβάνει ο ελληνικός στρατός, επίσης δε λέξει βέβαια για τα εργασιακά αιτήματα των στρατιωτών. Πολιτικό και αστικό όχι μόνο μας έσκυψαν στερεότυπα, αλλά σχεδιάζουν μέσω του εθνικού κοινού τοποκοδότησης να μας μετατρέψουν σε άλλους που θα καλύπτουν κατά τη διάρκεια της εργασίας στην εκπαίδευση, στην υγεία, σωτάς, και κλπ. Επίσης, κάποιος σημείο του χωρίς να γίνεται εκτενή παρουσίαση, αναφέρει ότι για υπηρεσιακούς λόγους και για λόγους που επιβάλλει η αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτου και του ελληνικού στρατού θεσμοθετείται το βίσμα. Δηλαδή, η κυβέρνηση η οποία καταγγέλνει το βίσμα και λέει ότι φτιάχνει ένα σύστημα μεταθέσεων με κριτήρια αδιάβλητο και διάφορο, επί της ουσίας μας λέει ότι το 2% των στρατευσίμων, αν υπολογίσει το στρατευσίμι 35 με 40.000 το χρόνο, δηλαδή 700 με 800 άτομα, θα είναι τα αυτού του Υπουργείου, που με πρόφαση τον κοινωνικό ρόλο του, του στρατού, θα μένουν εκτός κοινωνικών κριτηρίων. Όμως, η θεσμοποίηση του βίσματος στο στρατό μπορεί και με άλλο τρόπο. Όταν το σύστημα το οποίο δημιουργείται μετά τα κριτήρια και όλους αυτούς τους παραμέτρους, η τελική του ρύθμιση και ο τελευταίος διακονοσμός θα γίνεται από το ίδιο το υπουργικό περιβάλλον, το υπουργικό γραφείο. Πολλοί καταλαβαίνουν τι σημαίνει ότι το υπουργικό γραφείο θα επικυρώνει όλο αυτό το σύστημα. Από την άλλη μεριά, φυσικά, το κράτος και ο στρατός σημαίνει δεν δίνει το ένθιμο και την αντιμετωπή για όλους τα τη διάρκεια της ελπίας. Δεν δίνει αύξηση στο μισθό του έξω του βασικού και δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα στην εγγραφή των φαντέρων που τελειώνουν τη θητεία του στο Ταμείο Ανεργία και να του χορηγεί αντίστοιχο επίδομα μετά την απόλυση από το στρατό. Επίση, το νομοσχέδιο δεν λέει κουβέντα για τα ακραία οικονομικά προβλήματα τη θητεία. Αναφέρει μόνο ότι ό, όλοι οι οποίοι τη ίδια εκπαιδευτική σειρά στρατεύσεων ομιλιών, η μια ΕΣΟ δηλαδή θα μπορούν να ενημερώνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω των ατήσιων κοστολόγων των Γενικών Επιτελείων για τα μόρια που συγκέντρωσαν οι 50 οκλήτες που μετατίθενται και συγκεντρώνουν τη χαμηλότερη μονοεδότηση. Και οι υπόλοιποι τι θα γίνει, έχει συνέστηση η κυβέρνηση της κοινωνικής καταστροφής που προκαλεί με την πολιτική της. Εμείς απαιτούμε όλο το κόστος της υποδοτικής τράπεζα να τον αναλάβει ο κλειστολόγος στρατός. Τέλος το για να ικανοποιήσει την κυβερνητική ανάγκη προσατερισμού του στρατιωτικού κατεσμένου βρέθη προβλέψε για του στρατιωρικού. Γεγονός που αποκαλύπτει το πως αναλώσιμους, κοινωνικά καπτώτερους και υποδιέστερους θα αυτή η πολιτική και στρατερικοί σφαντάδων. <Τι> Ist das Vaterland nicht wie ein schönes Weib, wenn Nigger frei und Juden so wie ein Blasserleib. Ist das Leben, ist das Sein nicht wie es schon mal war. Kanacken, Maus und Aare wie schön es damals war. <täuspern> Κρατές. εμείς ως δίκτυο Ελεύθερο Φαντάρο Σπάρτακος καλούμε τους φοιτητές, τους μαθητές, τους νέους εργαζόμενους τους συναδέλφους Φαντάρους να σταθούν αγωνιστικά απέναντι σε αυτέ τις και πολεμοκράπινες επιλογές. Σε αυτή την πρωτοφανή εξαρτησία της και καταπίεσης του του μόνο Πιστεύουμε ότι όλοι αυτοί αντιμετωπίζουν εργαζόμενο τον νέο άνθρωπο το Φαντάρο ω Απαιτείται τη διλοποίησή μας, αντιπαλεύεται μόνο από ένα σύγχρονο ρεύμα κοινωνικής ανατροπής και απελευθερώσεις. Θεωρούμε ότι πρέπει τώρα να συμβάλουμε στην πρόκληση ενός σύγχρονου εργατικού διεθντικούς εργατικού κινήματος, απαιτώντας την ικανοποίηση των αναγκών και των δικαιωμάτων του κόσμου της εργασίας. Ο δικός μας δρόμος είναι η περάσπιση, η των δικαιωμάτων του φαντάζομαι πολύτιμες στον το κίνημα μαζικό, μέσα και έξω από το στρατό, η π Ανεξάρτητα από την τεχνικότητα τη πηγή το χρήστημα για το μπλοκάρισμα τη ανεργατική επίδεση, τη κρατική δημοκρατία και τον πολιτικό του χρηστισμού. Είναι μια επιλογή ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΑΠΑ, αντιπαρεύοντα τη νέα τάξη πραγματών το αντίστοιχο αστικό κόσμο τη εκπάνηση και καταποίηση τη εργαζόμενο του πληκτία. Καλώ βράδυ, καλύψα χρόνο.